Γεια σου τσολιά μου. Γεια σου κουκλάρα. <Τελά> Οπα. Ελά σταμάτα. Δε σε χάλασε. Λοιπόν, καταρχά θέλω να πω για την εκπομπή της Δευτέρας. Πολλά συγχαρητήρια, θα χειροκρατούσα αλλά κρατά το ακουστικό αυτή τη στιγμή. Δεν πειράζει, κάτω σιωπηλά. Σιωπηλά χειροκρατώ. Τη βάζω σχεδόν στα ίσα με τον Παπαφλέσα που σπάει όλα τα κοντέρ. Την ταινία. Δεν εννοείται. Α, οκ. Okay. Οριακά, με κάνετε να νιώσω υπερήφανη που είμαι Ελληνίδα. Θα προσπαθήσουμε. αφού ήταν οριακό είμαστε κοντά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα βάλω κανένα δύο εθνικοπενδριακά του Άδωνη να λιώνουμε. Είμαστε Έλληνες, μπορούμε... Αποστολής. Εγώ. Ναι, τη μία, μπράβο. Μπορώ να αναφέρω κάτι που μου κάνει εντύπωση τον προηγούμενο καιρό. Ναι, παρακαλώ. Άκουγα τον εμπειρογνώμονα που βάλει άνθρωποι που χάσει ανθρώπου σε τέντη, και είπε κάτι ενδιαφέρον. Ότι τα πράγματα που βρήκε τα βίντεο και εικόνε δεν βρισκόντουσαν στο ελληνικό ήρτερνετ. Βρισκόντουσαν μόνο στα ξένα μέσα. Ντοίτσο, δέλε, BBC κτλ. Αυτό. σω να έχει σχέση με την θέση 107, τι είμαστε τώρα, δεν ξέρω. Ε, τώρα θα έχουμε ανέβει λογικά, θα έχουμε ανέβει γιατί έχουμε ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Ωραία, ναι, πια. σίγουρα το Υπιστεύω αυτό βρισκό που είπε ότι. Τον παίρνει τηλέφωνο, ακούει διάφορε φωνέ. Την ώρα που τηλεφωνεί και τη μέρα που θα εμφανιζόταν στην εκπομπή, κάποιο τον πήρε με το τηλέφωνο του δημοσιογράφου τη εκπομπή. Εντάξει, και να ρωτιέσαι, ρε φίλε, που ζω, α πούμε, Στην ωκεανία. Στην ωκεανία θα... μπορεί να είναι λίγο δημοκρατικά τα πράγματα, δεν ξέρω. Να έχει ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δημοσιογραφία, δεν ξέρει. Στην ωκεανία του Όργουελ, έτσι. Ναι, ναι, πού άλλο. Και λε εντάξει, ζω στη χώρα του Πρέντα του. Στη συνέχεια, ήθελα να ρωτήσω, μπορούμε να κανονίσουμε με την κυβέρνηση τα σημεία που περνάει αυτό ο αγωγό να περνάνε μόνο χόβερ κρατ από πάνω. Για μην ακουμπάει, να μην γίνει καμία στραβή, eh. Ναι, δεν θέλω να νιώθω ανασφάλεια μέρα ναι, κάθε μέρα που περνάει. Εάν εκεί δεν γίνει, δεν έπαιρνε το χαλί και από πάνω να στερεωθεί, θα μπορούσαν τα βαριά μηχανήματα ναι, να σκάσουν το χώμα, τον αγωγό ναι. και, ναι. Ναι. και ναι. να μην μείνει τίποτα όρθιο στην Ελλάδα. Αυτό πρώτη φορά τα ακούμε, πατρίκι. Τι να κάνω εγώ τώρα. Όχι, Ά. συμφωνώ. Μήπω να το δούμε λιγάκι, να κάνουμε ένα αίτημα τέλο πάντων. Γι' αυτό κυκλοφορεί με Μίτσοτάκη με το ελικόπτερο Λέτε. Χαίρετε! Από Θεσσαλονίκη! Καλώς τον! Μούγκα σήμερα δεν άκουσα τίποτα! Τι να ακούσεις! Δεν, δεν ακούγόμαστε! Καθόλου τίποτα! Ε, βάλε το ελληνοφρένια.gr! Σε ποια είπες δεν άκουσα! ελληνοφρένια.gr! Καλώς ο Χαίρετε! Άντε, για! Η σύνταξη απ' τα βαπόρια δεν μας τη δίνει; Πώς βρίσκεις γραμμή αμέσω πώς ΝΑ, Το ΝΑΤ είναι κι άλλοι ναυτικοί που ευτυχώς που μας όδωσε αεροπορία Δεν μας τα δίνουνε τη διαδοχική και την καθυστερούν Μην ακούνε αυτά που λέει ο Χαντζηδάκης αυτόματα Εργατολόγο και καλό να βάζουνε. Θα, Ρε, το, πω, το, θα το πω, θα το πω. Έγινε, μέρα... γεια! Εσύ φθες. φθες. και ως εδώ. Καραγκιό για να μην πω τίποτα Λέω και πελάτη. Είναι το ίδιο να πεθάνει, να δολοφονηθεί. Μάλλον ένα παιδί 20 χρονών και να δολοφονηθεί ένα άνθρωπο 60, 60, 70, 70 χρονών. το λε αυτό, στον Ταμήλο. Σα παρακαλώ πάρα πολύ λίγο, θα προσέχετε του βουλευτέ που έχει ψηφίσει εν σοφία ο λαό. Ξέρει πώ οι τρικαλίνοι το 2023, 1977. Κοιτάξτε, τώρα δεν θα πάρουμε μαγκίνια να κλέβουμε όλα τα τρικαλά. Πάλι αυτόν τον πατέρα να ακούσει, ο Τόσο είπε ότι το παιδί του ήταν ερωτευμένο. Τέτοιο... Συνδέχτη γνώμη τη γυναίκα μου που δεν τον έφερα μαζί, αλλά τον έχω μέσα μου πλέον. Είναι τα μάτια μου, είναι η φωνή μου, είναι το φως μου, είναι τα πάντα. Αυτός με καθοδηγεί πλέον. Πάντα ήταν γελαστός, χαρούμενος. Με χαιρέτησε, μπαμπάλες, φεύγω. Μαγκάλιας, συμφιληθήκαμε. Τον είπαν να έχει εκεί κάτω στην Αθήνα. Τα πώς έχω μου είπε, ήταν ευτυχισμένος, χαρούμενος και για πρώτη φορά στη ζωή του ερτευμένος. Μάλτος ζώο να το ακούσει, άγεται καρα Κύριε Απόστολε, καλημέρα σα. Καλημέρα. Ο Θάνο είμαι το ΑΜΕ από το ΕΓΑΛΕΟ. Γεια σου Θάνο. Έχω μια απορία να μην σε κουράζω. Αυτό ο κούλι που όλο τριγυρίζει δεν μπορεί να δώσει 50 ευρώ για τον Πάσχα στου αναπήρου. Ναι, θα δίνε. Είχε σκοπό, θα δεν δώσει. θα δώσει. Είχε καλή. δηλαδή την καλή πρόθεση που και αυτό πρέπει να μετράει, έτσι. Πρέπει κάπως να σα απαλύνει τη φτώχεια. Ε, Αλλά τελικά ε... αποφάσισε να, δώσει ένα... να κάνει μια δωρεά οργάνων, θα λέγαμε. Α, του θεατοποιητικού του συστήματο. Κατάλαβα, κατάλαβα, κατάλαβα Η τα αρχίδια που θα πάρουμε και φέτος Επιτέλους παρέχουμε τα αρχίδια μας Γεια σου Αποστόλη μου Γεια χαρά Να πω κάτι για το Θήμιο που σας λατρεύουμε και τους δύο σας Ναι, ναι, αλλά θα πει για το Θήμιο, κατάλαβα Ναι, λοιπόν Αποστόλη να ρωτήσω κάτι Ναι Αυτό Αν το... είναι, είναι Ορίστε. Μεγάλος μα. Α, τι θέλετε να ρωτήσετε Α. Χρήματα όλα που δώσουνε εγγυήσεις για να θεθούν ελεύθεροι. Ναι, ε, είναι από κάτι καταθέσεις αυτά. Πώς είχαμε στο COVID που κρύβαμε στο στρώμα λεφτά Α. στα Capital Control. Δεν ξέρω Τα είχαν μαζέψει την άκρη. Ποιο δεν έχει μισό εκατομμύριο σπίτι του άμα τύχει κάτι να βγει έξω με εγγύηση. Λοιπόν... Λοιπόν, η κοροϊδία. Τι θέλετε να πείτε, Δηλαδή, τι υπονοείτε, ότι οι συνδρομικοί που βγήκαν έξω από την εταιρεία, κάποιο του τα έβαλε για να του ξελασπώσει. Τι να πω, τι να πω. Δεν μ' αρέσει το να... υπονοούμενα. Αυτό δεν ξέρω. Η εισαγγελεί, δυστυχώ. <laughs> <laughs> καλό αυτό. Αυτό καλό, με του λέξει εισαγγελεί, καλό, καλό. Το ζόε. Πιάνει τη γιαγιά που έμπλεκε τα τρελίκια. Τι έκανε η γιαγιά, συγγνώμη, δεν πρέπει να πιάσει τη γιαγιά. Από που θα ξεκινήσουμε, Για να ξε λίγο <laughs> το κουβάρι. Αυτά εγώ περιμένω να πω. πληρωθώ αύριο να αρχίσω να πληρώνω τους λογαριασμούς. Πάρε μεγάλη σακούλα να χωρέσουνε καλά τα... Ακριβώς. 580. 180. Πόσα? Έτσι, 580. Βάει να χαθείς και μιλάς. <laughs> Εντρέπεσαι, άλλοι παίρνουν λιγότερα. Έχω και θράσους, ε. Έχεις θράσους. Έχω θράσους, Αποστόλη μου, αγαπημένε μου άνθρωπε. Θέλω μια χάρη αν μπορεί να το πείτε ή την πέμπτη ή την παρασκευή. Πήγε πολύ καλά αυτό με τον μπλόκο τη καλογρέζα. Μαζευτήκαμε, φωνάξαμε συνθήματα. Και οι παλέμαχοι και τα παιδάκια, όλοι καταλαβαίνουν ότι αυτή τη γειτονιά, φασισμός δεν θα υπάρξει και θα ήθελα αν μπορεί ο θύμιο να διαβάσει κάποιο αφιέρωμα από όλα αυτά που έχουν γίνει για τον μπλόκο τη καλογρέζα. Ή την παρασκευή αφιερώσει, την πέμπτη που είναι η δική εκπομπή και ταιριάζει. Γιατί ήταν το πρώτο μπλοκο που έγινε στην Αθήνα και ήταν η πρώτη φορά που λειτουργήσαν έτσι τα τάγματα ασφαλεία. Είμαστε πάντα περήφανοι για τον μπλοκ της Καλογρέζας και πάντα περήφανοι για την γειτονιά μας, η οποία θα είναι πάντα αντιφασιστική και δεν θα γίνει ποτέ Θεσσαλονίκη. Αποστολή μου, γεια σου. Yeah. Σε παίρνω τηλέφωνο για να καταγίνω ένα αποτρόπεο γεγονό ελεηνών και άθλιων ανθρώπων. Ο Δήμο Καβάνα ετοιμάζεται να τιμήσει το χουντικό δήμαρχο που είχαν 7 χρόνια. Αυτό για μένα είναι ασέβεια στη μνήμη των εικών του Πολυτεχνείου. Έλα, καλέ έχουμε, όλα αυτά περνάνε ο, τώρα. No. Αυτό είναι πασόκο έμαθα ο Δήμαρχο. Δεν ναι, έχει να κάνει, αυτά είναι ίδια όλα. ίδια όλα είναι, λες. <laughs> Το πάλε ποτέ σοσιαλιστικό πασόκινα. <laughs> ναι, ναι, ναι, αυτό το πάλε ποτέ. Που είχε κάποια στιγμή πρόεδρο του Βενιζέλεο που τα έκανε τα κύμια με τη Νέα Δημοκρατία και ο Λοβέρδος ξεροκλείφεται. Ναι, αυτό, αυτό δεν το μαθαίνω. Δεν τρέπονται οι ασσεβεί. Τρέπονται. Απολύτω! Τρέπονται. Του πήρα και τηλέφωνο. Για να δούμε. Θα με να πάρω τηλέφωνο να του απαντήσω. Σίγουρα τώρα να έχετε το νου σα. Μην... μην πάτε στην Απολύτε, τουαλέτα. Να του πάντε και να πέσει η φωτιά να του κάψει. Αντί να βάλουν πρωινά και απογευματινά ιατρία να πεθαίνουν. Να βάλουν πρωινά και απογευματινά UFO. Για να περάσει γρήγορα οι σειρέ και να ισχύει το βιβλιάριο και στα ιδιωτικά του κάνουν ανάστροφα. Ναι, επέσταση, Γιατί έχει και άλλα πράγματα που σε απασχολούν, βλέπω, όχι μόνο τα UFO. Και ένα άλλο να πω να ευχαριστήσω το αστρόνιο, τον αστροφυσικό που έχει το χάρισμα τη εκλαήκευση τη επιστήμες και μα τα λέγει τόσο ωραία. Να βλέπουν όλοι αστρόνιο. Τι αστρόνιο, τι είναι, θα βλέπουμε και TikTok τώρα. Ότι έφτασε και στο TikTok, με ξεπερνάει. Ε, Έλα, σε παρακαλώ. Καλό, ναι, ναι, ο... Το επόμενο είναι να μου πεις να βλέπουμε και το πετρόνιο. Που είχε φάει αυτόν με την πέτρα, ας πούμε. Ε, Αλλά yeah. θα ήταν πιο λογικό. Έλα, γεια. Ναι. Ωπα, Νάτος ο σου Ωπα, ριπαλαίο. Ωπα. Ωπα, παλέο. Ωπα, Κα... ραγούδο και κλαίο. Ωπα. Καταργάς. Καλησπέρα λέω μου αγόρε, Τι κάνει, Εδώ ταξιδεί, κομμουνιστεί ακόμα. Καλησπέρα ε, και καλή βραδιά. Γεια σου, κομμουνί, κουνούμαλο. Τι κάνει, Καλά, είσαι. Καλά. Σου, αγόρι, με. Δεν έχω πρόβλημα με τον κύριο Καθεράκη που είναι γκέι και θέλει να κάνει κουμπάλο στη χώρα μου. Δεν έχω πρόβλημα καν που δεν τον άλλον. Ε. Ούτε καν για το που θέλει να έχει. Δεν σε να Να δεν Ναι, ναι, Αλλά αυτό το το αριστερά, με Ακόμα. Γιατί το ΣΥΡΙΖΑ έφευγε, δημοσιοί τα αριστερά. Έλα καλέ και εσύ. Έχει άλλα καιλά του. Εκεί αυτό επήρεξε ένα γιατί. Σού το... την έκλεψε και την επαναστατικότητα. Έλα Λά, τώρα και εσύ. Έλα το... μαζέψουμε λίγο. Από το άκουσα. Είπαμε ότι πρέπει να σα δούμε να δονοπούσουμε τον καπιταλισμό. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτατική συμμαχία περνάει στο επόμενο στάδιο εκείνο μια σύγχρονη αριστερά. η οποία δεν δαιμονιοποιεί τη λέξη κεφάλαιο αλλά την βλέπει ως ένα εργαλείο για την ευημερία Και να το πάρουμε σαν μέσο Στο πι... ΣΥΡΙΖΑ ναι παιδί μου, τι θα πει, ξεκόλλα Βρε μαλάκα, τη σχέση έχει η αριστερά με τον καπιταλισμό Και αριστερά παιδί μου, τη Βρε, σχέση πι... έχει η αριστερά με το ΣΥΡΙΖΑ Αν δεν τι τις μαλακκίες Λέει λύθιε, πως θα πάρει τη ζάχαρη να γλυκίνεις λίγο το αλάτι ο πάνιο μαλά... Κάτρα. Σε μία τα αυτά Ε, φίλε άλλο ο καπιταλισμός Άλλο η άριστερα, δεν είχε μία σχέση Ένα με το άλλο, θα πάλι στο ένα Αυτέξει το άλλο Και άφηκε ένας μαλάκα στη Ριζέως Καλά ηρέμησε, τώρα να πάρεις καρδιακό Για χωρίς χω, χω, λόγο τώρα ε, Το μαλάκα του ταξιδί, του κομμουνιστή τι λέει Θα του πω, αφού γάλετε με άδερες, μαλάκες, Ηλίθιε, αν, μπρο... μπρο... μπρο... αν, μπρο... μπρο... αν με ρωτήσει όπω εμένα πώ θα λέτε, ποιο θέλει να κάνει. Μόνο φορτίστηκε. Αν δεν σε ρωτήσει κανεί για όλα αυτά, Μόνο φορτίστηκε. Έλα τώρα. Αν δεν σε κάνει, ποιο θέλει να κάνει. Κουμάτο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία θα πω ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί Γιατί η Νέα Δημοκρατία έχει ένα πολύ μεγάλο μείον, φίλε. Πάρα πολύ μεγάλο μείον. Η Νέα Δημοκρατία είναι η Νέα Δημοκρατία η δεξιά. Δεν πάει το χέρι μου με τίποτα. Ε, Όχι, Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, είναι, είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, η αριστερά. Όσαι. είσαι και Καλά. εσύ χυλό. Αυτά τα λίγα κλείνουν για να πάρει κανένα άλλο. Έλα, γεια. Ένα εδώ. Μετράω σκάνδαλα για να με πάρει ο ύπνο. Αλλά πάνω που γλαρώνω, σκάει ένα καινούργιο και γαρίδα το μάτι. Τώρα, μεταξύ μα, πιστεύει κάποιο ότι α... όλο αυτό γίνεται για να καλύψει τον καραμαλή. Το πιστεύει κάποιο αυτό. Όχι. Ο μτσοτάκι είναι τελείω killer για να τον ενδιαφέρει ένα καραμαλή. Θα τον είχε καθαρίσει. Καθαρίσει, αν με την καλή την έννοια, προ Θεού. Θα τον είχε καθαρίσει στο λεπτό, αν είναι δυνατόν. Καλά, δεν ξέρει αν τον κρατάνε κιόλα. Αυτό το ξέρει. Ποιον τον καραμαλεί. Το μτσοτάκι, τον... δεν ξέρει. Ενώ υπάρχουν πολλά από πίσω. Και πάνω Δεν ξέρω αν συμφωνεί, αλλά χώρα είναι ωραίο ντοκιμαντέρ για το μάτι. Γιατί πολλή καιρό έχουν να μα το πούνε, α πούμε, το πώ καλύψανε, α πούμε, αυτού που είμαστε. Το ντοκιμαντέρ θα ναι. γίνει σαν και αυτό που έκανε η ανθή βούλια για τα τέμπι, θα γελάσω. Να γίνει τέτοιο ντοκιμαντέρ. Ε, να γίνει, ναι, Μπαξ, τι Μ. να πει Θεσλανδρομάκη και δεν είχε παρεπόθεση, αλλά καλά περνάμε. Πάσε που για το μάτι να τα πούμε κιόλα, έτσι. Αφόκε, τέλο! Γιατί δεν αθώνω και τον καραμαλίμα τελειώνουμε. Ε, μάταιτε, δεν φοφόθηκε για το μάτι. Αυτό που έβγαλε ο μπιστάκι και του έδωσε μεγαλύτερη θέση Ενώ. Ό, oh, γιατί δούργο. <στοί> η Δούρα θα όθηκε γιατί δεν πήγαινε για κάτι σοβαρότερο η εδούργο από ένα πλήμα, εδώ αυτή πάνε για κακούργη. Ωραία, ο κύριο <στοί> Καραμαλίδα, <στοί> δηλαδή πριν το κακούριμά του που έκανε, επειδή το λένε καραμαλί. <στοί> και μόνο αυτό μέσα. Για πάντα. <στοί> Αν δεν λέγοντα κύριο καραμαλίζει δεν θα έχει τόσο στοχοποίηση. <στοί> Έλα να αποστολήσει. Έλα να αποστολήσει. Καλησπέρα. Σε καμπά την περασμένη ομάδα παλικάρι μου και άκουγα αυτά τα αρχίδια που μιλάγανε για καφέρι. Και σου είπα ότι εγώ αν είμαι ένας τυφώς από τον νόμο που έχω χάσει και που θα είναι καθαρίστατο μύθος από αυτού. Και ότι αυτό δεν είναι τη θέση τους. Λέω θα δώσω μια ευκαιρία όχι αυτή που συνήθως δίνει. Να μην συμβεί σε κανέναν. Να συμβεί όλα αυτά τα αρχίδια και δεν τα άκουγα με το σπίτι του.